Ανάμεσα στο 1927 και στο 1933, καθώς ψυχοραγεί δηλαδή η δημοκρατία της Βαϊμάρης, στο νου του Ντυράκ αποσαφινίζεται η εικόνα του Ποζητρονίου, η ιδέα της αντίήλης, σύνεπως. Τα ίδια χρόνια, στο νου του Γκέντελ, συγκροτείται το θεώρημα της μη πληρότητα. Ο Μπρέχτ, περνάει από το πλέχμα Όπερα Πεντάρας Μαχάγκονη στα διδακτικά έργα. Ο Μαγιακόφσκι αυτοκτόνησε. Ο Μαλέβιτς στείνει λοξά στη γωνία το Μαύρο Τετράγωνο. Ο Βίτγενστάιν σχεδιάζει τεράστια μαύρα πόμολα σε ένα σπίτι τάφο. Η Μέλα Κλάιν προωθεί τις ιδέες της για τα παιδιά δολοφόνους. Πρόκειται ολοφάνερα για εκδοχές της ίδιας πάντα αντίηλης. Εν τέλει, τα ίδια αυτά χρόνια, ο Τζέιμς Τζόις συλλαμβάνει και αρχίζει να γράφει το Φίνεγκαν Σουέικ. Και αν ο Οδυσσέας φάνηκε να προκάλεσε την πέρα από κάθε όριο ανατροπή της τεχνικής του μυθιστορήματος, το Φίνεγκαν Σουέικ ξεπερνάει αυτό το όριο και επεκτείνεται πέρα από τα όρια του αντιληπτού. Αυτό ορίζεται ως χαόσμος και αποτελεί το πιο τρομερό ντοκουμέντο μορφολογικής αστάθειας και σημασιολογικής ασάφειας για το οποίο έγινε ποτέ λόγο. Αυτό το μυθιστόρημα αντίήλη απέρευσε από μια εμπειρία για την οποία μιλάει ο ίδιος ο Τζόης. Την ανάγνωση της Νόβα Σιέντσα του Τζαμπατίστα Βίκο, Το όνομα του οποίου ο συγγραφέας του Φίνεγκαν Wake συνδυάζει σε μια επιστολή του του 1927 όχι μόνο με το όνομα του Κρότσε, ένθερμου θαυμαστή ενός ιδεαλιστικά ερμηνευμένου βίκο, αλλά και του Αϊνστάιν. Ας δούμε, προθύστερα όμως, πώς θέτει το θέμα ο έκο. Τον Τζόης πρώτα απ' όλα τον εντυπωσιάζει η απέτηση του Βίκο για μια τάξη του κόσμου όχι έξω από τα γεγονότα όπως συνέβη στον Οδυσσέα αλλά μέσα από αυτά, στην ουσία της ιστορίας και η θεώρηση της ιστορίας ως εναλλαγής ρευμάτων και γεγονότων. Ο Βίκο τον βοηθάει επίσης να δώσει ένα γενικό σχέδιο ανάπτυξης Στι πεπιθήσει του για τον Μπρούνο και τον Κουζάνο και να εγγενιάσει τον χορό των αντιθέσεων εντό ενό δυναμικού πλαισίου. Πρέπει να τον επηρέασε εν τέλει εξαιτία τη ζωντάνια με την οποία παρουσιάζει τη σπουδαιότητα, τη μεγάλη σημασία του μύθου και τη γλώσσα, τη όραση μια πρωτόγονη κοινωνία, η οποία διαμέσου τη γλώσσα δημιουργεί με μορφοποιήσει τη δική τη εικόνα του κόσμου. Τον εντυπωσίασε σίγουρα η εικόνα εκείνων των λίγων γιγάντων που αισθάνονται για πρώτη φορά τη θεϊκή φωνή μέσα από τη βροντί όταν επιτέλους ο ουρανός άστραψε και βρόντισε με τρομακτικές αστραπές και βροντές όπως το περιγράφει ο Βίκο και από τότε οι γίγαντες αυτοί αρχίζουν να νιώθουν την ανάγκη να δώσουν όνομα στο άγνωστο. Ο κεραφνό τη νέα επιστήμης εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα του Finnegan's Wake και είναι ήδη κεραφνός που ανάγεται σε γλώσσα. Πρόκειται όμως για μια γλώσσα ακόμα άλογη, γεμάτη με ονοματοποιίες και ταυτόχρονος για γλώσσα εξαντλημένη, τη γλώσσα της βαραβαρότητας που έπεται των κύκλων του πολιτισμού, αφού η ονοματοποιία δημιουργείται από την παράθεση της λέξης βροντί σε επικύλες γλώσσες. Στο βιβλίο... Η δικιανή βροντή ταυτίζεται με το θόρυβο από την πτώση του Φίνεγκαν. Αλλά από την πτώση αυτή ξεκινάει η προσπάθεια να δοθεί όνομα στο άγνωστο και στο χάος, έτσι όπως συνέβη με τους πρώτους γίγαντες. Ο Τζόης πρέπει να δανείστηκε από τον Βίκο την απέτηση μιας πνευματικής γλώσσας κοινή για όλους τους λαούς, που την ενόησε φυσικά με προσωπικό τρόπο και την εφάρμοσε στην πολυγλωσσία του Φινέγκαν Wake. Η αξία των φιλολογικών επιστήμων, οι οποίες διαμέσου της γλώσσας ανακαλύπτουν την ακριβή σημασία και την καταγωγή των πραγμάτων, σύμφωνα με τη διάταξη των ιδεών, μέσα από την οποία πρέπει να εξελιχθεί η ιστορία των γλωσσών και επομένως η φιλολογική εδραίωση και ερμηνεία του μύθου, η σύγκριση των γλωσσών, η ανακάλυψη ενός πνευματικού λεξιλογίου με το οποίο εκδηλώνονται τα πράγματα, κατανοημένα εις από όλα τα έθνη, μέσα από τις ποικίλε τροποποιήσεις που εκφράζονται με διαφορετικές γλώσσες. Η μελέτη των αρχαίων παραδόσεων, που είναι θεματοφύλακες των αιώνιων αληθιών, και τέλος, η απόλαυση μιας συλλογής των μεγάλων αποσπασμάτων από κείμενα τη Όλα αυτά θέματα που ο Τζόης Πραγματώνει στο επίπεδο τη γλώσσα, με το δικό του τρόπο φυσικά, έτσι ώστε η ποιητική του και το καλλιτεχνικό του αποτέλεσμα να μην μπορεί να ειδοθούν σαν εκτέλεση των υπαγορεύσεων του Δίκο, αλλά ω προσωπική του αντίδραση στι υποδείξει που προέρχονται από το έργο του Ναπολιτάνου φιλοσόφου. Επιπλέον, τον εντυπωσιάζει η παράθεση μια πρωτόγονη ποιητική λογική του Δίκο στην οποία η γλώσσα δεν είναι ακόμα σύμφωνη με τη φύση των πραγμάτων, αλλά χρησιμοποιείται, λέει ο Βίκο, μια φανταστική ομιλία με πνευματική υπόσταση. Και συνεπώς, αυτή της ποιητικής λογικής αποτελούν πορίσματα όλες οι κύριες αλγόριες. από τις οποίες η λαμπρότερη, και επειδή λαμπρότερη, πιο αναγκαία και πιο συχνή, είναι η μεταφορά, η οποία τότε είναι περισσότερο ένδοξη, όταν στα πιο ασήμαντα πράγματα αποδίδει νόημα και πάθος. Και αν τον Βίκο τον γοήτευε η ιδέα ότι ο άνθρωπος που είναι πεσμένος στην απελπισία επιθυμεί κάτι ανώτερο που θα τον σώσει, να που ο Τζόης συνδυάζοντα την απέτηση του Βίκο για μια απόπειρα προς τη σωτηρία με την πεποίθηση του Μπρούνο σχετικά με την ανακάλυψη του Θεού που ενεργοποιείται δια της υποδοχής της απόλυτης ένωσης του κόσμου και όχι με την προσπάθεια για υπέρβαση, να λοιπόν που ο Τζόι σχεδιάζει μια εικόνα του γήινου κύκλου, με τις διαδρομές του και τις επανεμφανίσεις του, που γίνεται δρόμος προς τη σωτηρία δια της αποδοχής της κυκλικότητας. Εξωθώντας μέσα από το βιβλίο τη δημιουργική αξία της γλώσσας, εξομοιώνει τη φυσική δημιουργία με την πολιτιστική δημιουργία της ανθρωπότητας. Ταυτίζει το πραγματικό με το εκφωνήθεν, το δεδομένο της φύσης με το προϊόν του πολιτισμού. Εν τέλει το verum, το αληθές, με το factum, το γεγονός, όπως ακριβώς το κάνει και ο Βίκο. Και αναγνωρίζει τον κόσμο μόνο μέσα από εκείνη τη διαλεκτική των αληγοριών και των μεταφορών, δια των οποίων, αυτόν και μόνο, εξατομικεύοντας την παρουσία των ασήμανων πραγμάτων, τους αποδίδει νόημα και πάθος. Τώρα καταλαβαίνουμε την πολιτιστική λογική του Φινεγκανζουέικ. Η αρχική πτώση αποκατέστησε μια συνθήκη που ευνοεί τη βαρβαρότητα. Μια καλλιεργημένη βαρβαρότητα, κάτω από την οποία ρέει ολόκληρη η εμπειρία της ανθρωπότητας ως εδώ. Είναι εντυπωσιακό σε πρώτη ματιά. Όμως την ίδια χρονιά που το Finnegan's Wake ολοκληρώνεται, βασισμένος στο ίδιο πλέγμα τεχνικών και αιμονών, αλλά τεχνουργημένο δια της αναγωγής τη μονάδα, ας πούμε, επεξεργασμένο ως διαδοχή σύντομων σκέψεων ή αποφθεγμάτων και θράψμα καθεαυτό, θα γεννηθεί σαν επιτέλους η αντιήλη του Finnegan's Wake να απομονώνεται, ένα έργο εξίσου μυστηριώδες και ενιγματικό. «Οι θέσεις για τη φιλοσοφία της ιστορίας» του Βάλτερ Μπένγεμιν. Βρισκόμαστε στο 1939. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης εξέπνευσε και την έχει διαδεχτεί μια ιστορία εξευτελισμού, διαφθοράς, κατάπνιξης όλων των ζωντανών πολιτισμικών δυνάμεων, συστηματικής ψευδολογίας, εκφοβισμού, πολιτικής δολοφονίας, που την ακολούθησε οργανωμένη μαζική δολοφονία. Όπως θα το θέσουν οι Κορχάιμερ και Αντόρνο, το κακό ακτινοβολεί παντού. Ίσως γιατί έχει γίνει, θα έλεγε η Άρεντ, κοινότοπο. Μια και στα λίγα χρόνια που κύλησαν οι άνθρωποι διδάχτηκαν ξανά και αυτή είναι η ουσία της βαρβαρότητας. Αυτό είναι το σημάδι της εκ νέου τη: να ζουν σαν άγρια θηρία, όπως το περιγράφει ο Βίκο, σε βαθιά πνευματική και βουλητική απομόνωση. Μόλις και με τα ικανοί να έρθουν σε συμφωνία έστω και αναδύο, αφού καθένας επικαλείται τη δική του ευχαρίστηση και ιδιοτροπία».